Στήχη Ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος 35 Οι μέσοι σας, ας είναι ζωσμένοι καλά και τα λιχνάρια σας, ας είναι πάντοτε αναμένα με άλλες λέξεις εάν θέλετε οι ενουρανείς θησαυροί να γίνουν κτήμα σας πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι και άγρυπνοι προσέχοντας να εκτελείτε η σπάσαν περίσταση τα παραγγέλματα του Κυρίου σας και πρόθυμοι να τον υπηρετήσετε 36 Προκειμένου να κατακτήσετε τον ουρανό Είστε κι εσείς όμοιοι προς ανθρώπους που περιμένουν τον Κυριόντον, πότε θα επιστρέψει πάλι από τους γάμους, για να του ανοίξουν αμέσως όταν έλθει και χτυπήσει την θύραν. Διότι και ο ειδικός σας Κύριος ευρίσκεται τώρα εις του ουρανούς από την ατελεύτη των πανήγυριν των οποίων θα επανέλθει, είτε κατά την άγνωστον ώραν του θανάτου δια τον καθένα σας, είτε κατά την ένδοξον ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Διόλους. 37. Μακάρι είναι η δούλη εκείνη που όταν θα έλθει ο κύριο θα του έβρει να αγρυπνούν. Αληθώ σα λέγω ότι στην μέλου σαν ζωήν θα γίνει διάκονο στον και θα ζώσει την μέση του, ώστε να μην εμποδίζεται στι σκινήσει του από το υποκάμισόν του, και θα του βάλει να καθίσουν, και αφού έρθει πλησίον του θα του υπηρετήσει. 38. Και αν έρθει μετά τα μεσάνυχτα κατά το δεύτερον τετράωρον τη νυχτό και περί τα ξημερώματα κατά το τρίτον τετράωρον, Εάν έλθει και του έβρει έτσι, να είναι άγρυπνοι δηλαδή και να τον περιμένουν, μακάρι είναι οι δούλοι εκείνοι. Με άλλε λέξει, μακάρι οι εκείνοι, οι οποίοι προσεκτικοί και γρήγοροι περιμένουν ω πιστοί μου δούλοι την παρουσία μου, και είναι πάντοτε έτοιμοι να εκτελέσουν το θέλημά μου και να με υποδεχθούν οποτεδήποτε έλθω. Όπω αυτοί με υπηρετούν πιστό κατά τη νύχτα του παρόντο βίου, έτσι θα του υπηρετήσω και εγώ στην ουράνιον βασιλεία. Παρέχον εις αυτούς τα αιώνια αγαθά τη. 39. Ιξέβρετε δέκτης πείρας σας και τούτο, ότι εάν εγνώριζεν ο νοικοκύρης εις ποιαν όραν ο κλέπτης έρχεται, θα έμενε άγρυπνο και δεν θα άφηνε να ανοιχθεί τρύπα εις των τείχων του σπιτιού του, δια της οποίας ο κλέπτης θα εισέλθει σε αυτό προς αρπαγήν. 40. Και λοιπόν, αφού δεν εξέβρετε πότε θα έλθει ο κύριος, και αφού σας είναι άγνωστος και η ώρα του θανάτου σας και ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας, πρέπει να ετοιμάζεστε διαρκώς, διότι η ώρα που δεν περιμένετε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, είτε δια του θανάτου διένα έκαστον από σας, είτε δια της Δευτέρας Παρουσίας του διόλους». 41. Είπε δε εις αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, δι μας την παραβολήν αυτήν ή την λέγεις διόλου. Επροτάκουστη υποσχέσει που δίδησες σε αυτήν αποβλέπουν μόνον ει ή αναφέρονται ει όλου. 42. Είπε δε ο κύριο. Ποιο άραγε να είναι ο έμπιστο και μυαλωμένο υπηρέτη και επιστάτη, τον οποίο θα εγκαταστήσει ο κύριο προϊστάμενον ει την υπηρεσία του, διαναδίδει στην κατάλληλον ώραν αν την ανάλογων και κανονισμένη μερίδα τροφή ει από τους του συνδούλου του. Ποιο θα αποδειχθεί εν τη Εκκλησία του Χριστού. Όχι μόνο πιστός αλλά και συνετός του κυρίου διάκονος και υπηρέτη με τα πάσης ειλικρινίας και σοφίας υπηρετών και κτρέφων τα πρόβατά του. 43. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έλθει ο κυριός του θα έβρι να φέρεται και να ενεργεί φρόνημα και πιστά. 44. Αληθώς σα λέγω ότι θα τον εγκαταστήσει επιστάτην και διαχειριστήν εις όλα τα υπαρχοντά του. 45. Εάν όμω ο δούλο εκείνο, είπε από μέσα του, «Αργεί να έλθει ο κύριο μου, και κάμνων κατάχρηση τη εξουσία που του έδωκε ο κύριο, αρχίσει να χτυπά μεν του υπηρέτα και τα υπηρετρία, αυτό δε να τρώγει και να πίνει και να μεθά διάγων βίων οργιαστικών, 46, θα έλθει ο κύριο του δούλου εκείνου, εις ημέραν που δεν περιμένει και εις ώραν που δεν ξεύρει, και θα τον τεμαχήσει στα δύο, και μετά των σκληρών και παραδειγματικών θανατών του, θα ορίσει τη θέση του με εκείνου οι οποίοι δεν υπήρξαν πιστοί στην διαχείρισή των Αλλά πεδείχθησαν καταχραστέ Με άλλε λέξεις η προσοχή και η προθυμία του να υπηρετήσουμε τον Κύριον Και να είμεθα πάντοτε έτοιμοι να τον υποδεχθόμεν Και να του δώσουμε λόγο των πράξεών μας είναι καθήκον όλων μας Ιδιαιτέρως όμως για το καθήκον αυτό Είναι εκείνοι στους οποίους ο Κύριος ανέθεσε την επιστασίαν επί των άλλων η αθέτηση δε του καθήκοντος τούτου συνεπάγεται μορια στρομερας και ονίους. 47. Γενικός δε πάντα δούλων ισχύει αυτός ο κανόν. Εκείνος ο δούλος ο οποίος εγνώρισε το θέλημα του κυρίου του και δεν ετοίμασεν ούτε έκαμε σύμφωνα με το θέλημά του θα δαρρύει με πολλάς και θα τιμωρηθεί αυστηρά διότι εν γνώση του παρεύει το θέλημα του κυρίου του. 48. Εκείνος δε που δεν εγνώρισε το θέλημα του Κυρίου Του, επράξεις όμως που έκαμε είναι άξιοι τιμωρίας και μαστιγώσεων, θα βαρύμε ο λίγας μαστιγώσης. Και είναι δίκιο να τιμωρηθεί και ούτως, διότι εξαμελία συγνώρισε το θέλημα του Κυρίου Του. Εις καθένα δε που εδόθει πολύ θα ζητηθεί από Αυτόν πολύ, ανάλογος προς τα χαρίσματα, την γνώση και το αξίωμα που έχει ο καθένας μας είναι και η ευθύνη του». Και εις εκείνων που ενεπιστεύθησαν πολλά θα τους ζητήσουν πολλά, περισσότερα από εκείνους οι οποίοι έλαβαν λιγότερα.